Στο κέντρο του Δαντικού Σύμπαντος βρίσκεται η γη, που χωρίζεται σε δύο ημισφαίρια. Το βόρειο, το χερσαίο, που κατοικείται, και το νότιο, το υδάτινο, όπου υψώνεται μοναχικό καταμεσίστι στη θάλασσα, το κονικό όρος του καθαρτήριου. Αν η σφαίρα αυτή προβληθεί στο επίπεδο και την φανταστούμε σα ρολόι, η Ιταλία είναι στο παραδέκα, η Ελλάδα στο παραπέντε, στο ακριβώς είναι η Ιερουσαλήμ φυσικά και εκεί βρίσκεται ο Βοράς. Στο μισή, στο νότο δηλαδή, βρίσκεται όπως είπαμε το Καθαρτήριο. Στο Παρατέταρτο, στη Δύση, βρίσκονται οι Ιεράκλειες Στήλες, δηλαδή το Γιβραλτάρ. Και στο Κετέταρτο, στην Ανατολή, βρίσκεται το Στόμιο του Γάγκη. Η κόλαση είναι ένας ανεστραμένος κόνο, ένας λάκκος στην ουσία, που τον άνοιξε ο αεοσφόρος κατά την πτώση του. Η βάση του κόνου είναι στο βόρειο ημισφαίριο. Η κορυφή του, όπου κατοικοεδρεύει ο ίδιος ο αεοσφόρος, είναι στο κέντρο της γης. Γύρω από τη γη τώρα υπάρχει μια σφαίρα αέρα, έπειτα μια σφαίρα φωτιάς και έπειτα εννιά ουράνιες σφαίρες, που είναι τα σκαλοπάτια που θα ανέβει ο δάντης όταν θα μπει από την κορυφή του καθαρτηρίου στον παράδεισο. Η πρώτη ουράνια σφαίρα αντιστοιχεί στη Σελήνη, η δεύτερη στον Ερμή, η τρίτη στην Αυροδίτη, η τέταρτη στον Ήλιο, η πέμπτη στον Άρη, η έκτη στο Δία, η έβδομη στον Κρόνο, η όγδοη στους απλανεί αστέρες, η ένατη λέγεται πρίμουμ μόμπιλε και είναι η σφαίρα των αγγελικών τάξεων. Γύρω τους βρίσκεται το εμπειρέο ο έμπειρος ουρανός με ύψηλον. Το ταξίδι του Δάντη ξεκινάει τη Μεγάλη Παρασκευή του 1300 στις 6 το απόγευμα. Για λόγους προφανείς, αν θυμηθούμε την ώρα της Σταύρωσης. Και διαρκεί επτά μερόν νύχτα. Μία μέρα και μία νύχτα στην κόλαση. Μία μέρα και μία νύχτα ανάβαση από την κόλαση. Τρεις μέρες και τρεις νύχτε στο καθαρτήριο. Η επόμενη χαράζει στην κορυφή του καθαρτηρίου, που είναι κιόλας ο επίγειος παράδεισος, η Εδέμ δηλαδή. Από εκεί ο Δάντης θα περάσει, όπως είπαμε, στον καθαυτό παράδεισο, όπου και πάλι το ταξίδι του χωρίζεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη, αντιστοιχούν τα εννέα πρώτα άσματα του παραδείσου και οι τρεις πρώτες σφαίρες, δηλαδή της Ελλήνης, του Ερμή και της Αφροδίτης, οι οποίες διαφέρουν από τις υπόλοιπες, γιατί τις αγγίζει ακόμη ο κόνος της σκιάς της γης. Οι ψυχές λοιπόν που βρίσκονται εδώ, χαρακτηρίζονται ακόμη από κάτι θαμπό, από κάποια ατέλεια. Με το δέκατο άσμα του παραδείσου, μπαίνουμε στην τελική φάση. Γι' αυτό και ο Δάντης κάνει επανεκκίνηση, θα λέγαμε. Στρέφεται ξανά στον αναγνώστη του και του μιλάει. Η τελική αυτή φάση θα αποκορυφωθεί στο όραμα της Τριάδας, όπως το περιγράφει ο Δάντης, στο 33ο, και τελευταίο άσμα του Παραδείσου. Αμέσως, μόλις δει την Τριάδα, ο Δάντης θα ξαναπέσει στη γη και θα αρχίσει να καταγράφει όσα είδε. Θα αρχίσει λοιπόν να γράφεται η θεία, όπως την πρωτονόμασε ο Βοκάκιος, Κομμωδία. Η οποία, σε όλα της τα επίπεδα, θα απηχεί το όραμα της Τριάδας. 33 άσματα σε κάθε μέρο, γραμμένα με θεμέλιο λίθο την τέρτσα ρήμα. Η θεία κομμωδία όμως έχει και ένα προημιακό πρώτο άσμα της κόλασης ώστε να ολοκληρωθεί ο τέλειος αριθμός 100%. Δάντη, Παράδεισος, Άσμα, 33. Κόρη του γιού σου, μάνα και παρθένα, η αιώνια βούληση σε σένα τίνει, ταπεινή κι ψωμένη όσο κανένα πλάσμα. Τόσο τη φύση έχεις λαμπρίνει του ανθρώπου, ώστε ο κτίστη να δεχτεί γέννημα εκείνων που έφτιαξε να γίνει. Το άνθος αυτό... Τρέφει η θαλπορή της μήτρας σου Εκεί σ' άκρα γαλήνη Η αγάπη έχει πάλι αναφλεγεί Πυρσός το μεσημέρι Καλοσύνη είσαι για μας εδώ Και στου θανάτου τον τόπο Ζωντανής ελπίδας κρίνει Τόσο ισχυρή, τόσο άξια Που αν κάποιου η χρία Δεν τον κάνει να στραφεί σε σένα Πέτα δίχως τα φτερά του Όποιος προστρέξει, θα εισακουστεί. Μα εσύ, πανάγαθη, θέλεις κι ακούς και κάθε ευχή που θα μενεκρύφει εκρυφή. Στοργή, φροντίδα για τους ταπινούς, έλεος, όλα μέσα σου πληθαίνουν, της φύσης μας φιλάς του θησαυρούς. Ο άνθρωπος αυτός, από που χαίνουν του σύμπαντο στα βάραθρα, ως εδώ, την κλίμακα ένα-ένα, να ανεβαίνουν είδε τα πνεύματα όλα Κι οδηγώ τη χάρη σου ζητά Για να αντικρίσει της λύτρωση στον έσχατο ουρανό Κι εγώ που ο πόθος δεν μ' είχε φλογήσει Να δω όσο τώρα θέλω αυτός να δει Σου δέομαι και μάται η ας σβήσει, Η ευχή μου Η δική σου προσευχή Της ύπαρξής του της δυνητή Ας διώξει τα νέφη και ας το αποκαλυφθεί η υπέρτατη χαρά, κι α διασώσει βασίλισσά μου, πάντοτε αχνό τον πόθο που τον έχει προσιλώσει στο όραμά του. Δες πλήθο πυκνό, μακάρον, η βεατρίκη, απλώνουν τώρα τα χέρια, σώσε τον από τον κρεμό. Τα μάτια που δεχτήκανε τα δώρα του Θεού, τη στοργή, το σεβασμό, χαρά δείχναν τη ΔΕΗΣΗ την ώρα. Μετά στραφήκαν στο παντοτινό φως και δε θάμπωσαν όσο θα κάθε άλλο βλέμμα. Κι ένιωσα εγώ, όπως ήταν σωστό, να χαμηλώνει η φλόγα της λαχτάρας μου. Να αγγίξω το σύνορο που ο πόθος τελειώνει, πλησίαζα. Την όψη να γυρίσω ψηλά, είδα ο Βερνάρδος να μουνεύει, μα είχα κι όλα πέφσει να βυθίσω το βλέμμα μου στα ύψη, να υποπτεύει όλο ένα πιο αγνό, Τη θεία πηγή φωτός που η λάμψη του το επαληθεύει. Δεν επαρκεί αυτήν τη λάμψη η μνήμη να συγκρατήσει. Το όραμα υπερβαίνει το λόγο μας, που σβήνει, υποχωρεί. Όπως ο ύπνος όνειρο σου φέρνει, που ακόμη όταν ξυπνήσεις σε ταράζει, μα τίποτα στη μνήμη σου δεν μένει. Έτσι από το όραμα που ξεθωριάζει και χάνεται, η γλύκα διαρκεί, και ακόμη στην καρδιά σιγοσταλάζει. Έτσι το χιόνι ο ήλιος εξαντλεί, έτσι πετούν τα φύλλα όταν φυσάει, της σίβηλας σκορπίζουν οι χρησμοί. Ω φως υπέρτατο, που ξεπερνάει η λάμψη σου τη σκέψη, φανερό σου για λίγο πάλι, κι ας εναφυλάει μια σπίθα σου ο νους μου, ας μεταδώσουν τα λόγια μου που εσύ θα πυρπολήσεις, στις μέλουσες γενιές το θριαμβό σου. Στη μνήμη μου εν μέριαν γυρίσεις, Η ισχύ μου εν θα φανεί, Στους τοίχου μου για λίγο θα αντυχίσεις. Η ζωντανή σου αχτίδα κοφτερή ήταν, Και μόνο αν είχα αποτραβήξει το βλέμμα, Τότε θα είχα τυφλωθεί. Μα η έγκλη σου με είχε πλημμυρίσει με θάρρος, Και την άφθαρτη ουσία, η ορασή μου έτεινε να αγγίξει Με στήριζες Ο πλούσια χάρη Θεία Και κράτησα τα μάτια μου υψωμένα Στου αιώνιου φώτο στη βασιλεία Στα βάθη του Είδα τότε φυλαγμένα Τα σκόρπια φύλλα ολόκληρης της πλάσης Σε τόμο απ' την αγάπη του δεμένα Υπάρξει που απορρέουν Κι υποστάσει αυθύπαρκτες Τις σχέσεις τους Βαθύ δεσμό να έχουν όλα που οι φράσεις αυτές κρατούν μια λάμψη του αμυδρή Μα αφού χαίρομαι τόσο κάθε φράση του σύμπαντο την πλήρη είδα μορφή Μια στιγμή μόνο μου είναι λήθη τόση όσοι δε ρίξαν 25 αιώνες στο αρμένισμα που κανένα θαυμάσει τον ίσιο της αργός ο Ποσειδώνας Ο νους μου τεταμένος εκρεμής στεκόταν και όσα έβλεπε Κορώναν τον πόθο του να δει Να αποσπαστείς Δεν γίνεται από το φως αυτό Σαλάζει Τόσο που αλλού να βλέπεις δεν μπορείς Η βούληση Στα βάθη του Συνάζει το αγαθό όπου έτεινε Πλασμένο εκεί είναι αυτό Που άπλαστο εξομοιάζει Τώρα Κι ό,τι στη μνήμη χαραγμένο Μένει Μπορώ σα αβρέφος να το πω στις μάνας του το στήθος κουρνιασμένο όχι επειδή υπήρχε με στο αίζο φως κάτι πιο πολύ από μιαν απλή μορφή που θαυμαζα άθικτη από το χρόνο. Αλλά επειδή το βλέμμα μου σε ισχύ κέρδιζε και η διαπάντα η οπτασία εμφάνιζε ανάλογη αλλαγή. με στη βαθιά και καθαρή ουσία του υπέρτατου φωτός να δω μπορούσα τρεις ίδιους κύκλους, χρώματα όμως τρία όπως ήριστην ήριδα, ανακλούσαν ένας τον άλλο ίδιο και ήταν φωτιά ο τρίτος που φυσώντα την γενούσαν από κοινού. Ω, λόγια μοναχά έχω και δεν αρκούν καν για να πω τη λίγα που είναι τώρα, τη φτωχά. Ο αυτόφος, αυθυπόστατο, νοητό μόνο στον εαυτό σου που ενώντα τον και εσύ γίνεσαι αγάπη και χαμόγελο ο κύκλος που φαινόταν ανακλώντας τον, φως εκφωτός, εσύ να τον γεννά, έξαφνα, όπως θαύμαζα κοιτώντα τον, του ανθρώπου την εικόνα, τη δική μας, μόνο το χρώμα του είδα να ιστορεί. Κι εκεί όλος προσιλώθηκα με μιας, σαν γεωμέτρης, που όλο και μοχθεί τον κύκλο να τετραγωνίσει, αλλά δεν βρίσκει κάποια αρχή να βασιστεί. Να βλέπα... Όχι στον κύκλο πώς χωρά η εικόνα αυτή, Μα πω τον ενοικεί με την περιφορά. Δεν θα φτανα με τα φτερά μου εκεί. Ποτέ. Μα σε μια σέλαμψη στη δίνη, Χάρηκε ο νους μου αυτό που είχε ευχηθεί. Εδώ το μέγατο όραμα με ρίχνει. Μα η βουλή και ο πόθος μου, Ήδη τέλεια γυρνούσαν γύρω από την αγάπη εκείνη, τον ήλιο που κινεί και τα άλλα αστέρια. Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κοροπούλη.